όσο ανέβαινε εις το φως της ιδέας τόσο σοβαρότερα αισθάνεται την αξιοπρέπεια της τέχνης του. Όθεν ο θα συναριθμείται με τους σολίγους ποιητάδες οι οποίοι είδαν ότι υψηλότατη εντολή έχει η ποιητική και ήθελησαν να την εκπληρώσουν. Το ήθελησαν εξόχως ο Δάντης και ο Σχίλερ. αλλά και οι δύο εις σοβαρό περιεχόμενο κάποτε εθισίασαν το καθαρό κάλο της πλαστικής μορφής. Από η υψηλήν ιδέα της τέχνης αναχωρούσε, κατά τη γνώμη του Σολομού, ο ποιητικότατος των Ελλήνων φιλοσόφων όταν εξόριζε από την πολιτεία του τους ποιητάδες ενώσω η τέχνη τους έτεινε να υποδουλώσει τον άνθρωπον εις τα πάθη αντί να τον ελευθερώσει. Και ως προς την ουσία του ποιητικού έργου ο Σολωμός έβλεπε καθαρά και ασάλευτα επίστευε ότι η ψυχή του αληθινού ποίηματος πρέπει να είναι η νίκη του λόγου απάνου εις τη δύναμη των αισθήσεων. Θρίαμβος αληθινός, διότι ούτε θα στηρίζετε εις την στοϊκή ναπάθεια, ούτε θα αναπάθετε μολονότι όχι ριζικο αντίθετο, εις την τυφλήν υποταγή, η την θεία θέληση αλλά θα πηγάζει εις τον άνθρωπο από την υψηλή συνέστηση της ηθικής του ελευθερίας και από την ανάγκη να έβγει νικητής μέσα από τους πλέον γλυκούς πειρασμούς της καρδίας, από τον πλέον τρομερόν αγώνα με την τυφλή νοργή των ανελευθέρων εχθρών του φωτός. «Η ψυχή», λέγει ο Σχίλερ, «τόσο περισσότερο εκτίνεται μέσα της», όσο περισσότερους περιορισμούς ευρίσκει έξω τη. Διωγμένοι από όλα τα οχυρώματα όσα δύνανται να δώσουν μια φυσική προστασία του αισθητικού ανθρώπου προσφεύγουμε εις τον πύργο της ηθικής μας ελευθερίας και αποκτούμε μια αναπόλυτη και άπειρη ασφάλεια ενώ αφήνουμε ένα απλό σχετικό και προσωρινό υπεράσπισμα μέσα στο πεδίο των φαινομένων αλλά μάλιστα για τούτο ότι πρέπει να μας πλακώσει τούτη η φυσική βία όπως αναγκαστούμε να ζητήσουμε βοήθεια εις την ηθική μας φύση δεν μπορούμε να φτάσουμε εις τούτη την υψηλή συνέστηση της ελευθερίας με άλλο παρά με το πάθος Η κοινή ψυχή μένει απλώς εις τούτο το πάθος και μέσα εις το του πάθου ποτέ δεν αισθάνεται άλλο τι παρά τον τρόμο Μία αυτόνομη ψυχή, εξεναντίας μάλιστα, από αυτό το πάθος σπρώχνεται να μεταβεί εις τη συνέστηση της άκρας ενέργειας και από κάθε φοβερό αντικείμενο εξεύρει να γεννήσει ένα υψηλό. Τέτοια ήταν η θέση εις την οποία έστενε ο Σολωμός τους ελεύθερους πολιορκημένους. Ποίημα εις το έπρεπε να φανεί ο άνθρωπος το ύψος της ψυχής και ενταυτό τα φυσικά αισθήματα εις όλοι τους τη σφοδρότητα. Αυτό το Σέβας προ όλα τα ιδιώματα του θείου πλάσματος ανάγκαζε τον ποιητή να μη θυσιάζει κανένα από αυτά αλλά να θέσει όλα εις μίαν αρμονικήν ισοζυγία. Να παραστήσει πλαστικός τα παντοειδή ανθρώπινα ορμήματα, αισθήματα, φρονήματα και πάθη. Τον έρωτα, τη μητρική αγάπη, τον ενθουσιασμό της δόξας, την φιλοζωία, τον έρωτα προς τα κάλλη της φύσης, την ώρα όπου θανάτου σκιά τα σκεπάζει των αγωνιζομένων. Και σύγχρονα να δείξει την υπεροχή του πνεύματος ομπροστά εις όλα τα εξωτερικά ενάντια. Αυτή η αυτονομία έπρεπε να φανεί όμοια αλλά με διαφορετική μορφή εις των ανδρικών και εις των γυναίκων χαρακτήρα. Και ως κορυφή του ηθικού αυτομεγαλείου εφαίνεται εις το ποιήμα, μία των γυναικών της οποίας ο ποιητής έδινε ένα πνεύμα φιλέρευνο διψασμένο να εννοήσει τι από τα μυστήρια του παντό Από αυτή τη μυστική διάθεση της γυναικός πιάνεται ο πειρασμό όπως την κάμει να ξεκλίνει από την θέση εις την οποία αυτή υψώθηκε και βαστιέται με τους άλλους αγωνιστάδες. Ενώ είστε στι στερινές ώρες οι γυναίκες κάθονται περίληπες και σιωπηλέ, ξάφνου η Μάρθα σκάει στα γέλια. Τότε μια άλλη της λέει «Τι κάνεις, ο καρδιογνώστρα, εσύ, όπου δεν σε είδαμε να καλοκαρδίζεσαι, ούτε εις τον καιρό της ευτυχίας και τις δόξες. Τώρα γελάς, ενώ εχάσαμε τα πάντα. Και η Μάρθα η εκείνη τη στιγμή επαρουσιάστηκε στο πνεύμα μου ο πειρασμό και μου έταξε να μου ξεσκεπάσει τα άπειρα μυστήρια της πλάσης αν εγώ έστεργα να αφήσω τούτο το χώμα. Τού το έκανε ο πειρασμός και εγώ εκδίκηση Τούτο εκανε ο και εγω εκδίκησε του πειρα Ως αντίθετον, η στην ουρανική γαλήνη όπου ύψωσε τους πολιορκημένους ώστε όλα τους τα έργα τα λόγια, οι στοχασμοί παρομοιάζονται με το ωραιότερο και τερπνότερο γέννημα της φύσης φαίνεται η χαρά του δυνατού βαρβάρου όπου με άπονη σκληρότητα περιπέζει την αδυναμία των πολιορκημένων και με το πολεμικόν όργανον αναγαλιάζει η ψυχή του εις τον αέρα επειδή είναι βέφεως ότι γλίγορα θα κάνει δική του την χαριτωμένη εκείνη γη έπειτα καταφρονεί τόσον την αντίστασή τους ώστε δεν ευρίσκει στην άγρια φαντασία του άλλα παραδείγματα να την εικονίσει παρά τα πλέον ουτιδανά ενεργήματα του ζωικού κόσμου αλλά τέλος ταπεινωμένο, αδειμονεί ότι δεν δύναται να καταβάλει την ανδρεία τους και τι το τρόπο. Οι ελεύθεροι θριαμβεύουν μέσα στην ψυχή των εχθρών τους. Το αρχαία νόημα του ποίηματο επλάστηκε και ανάλογη μορφή, Η την οποία ο Σολομό έδειγνε το διαφορετικός όχι μόνον από τους άλλους αλλά από τον εαυτόν του, όπως είχε φανεί ει τα αρχαιότερα του. Ο μπρο ει τόσο ύψο θεωρούμενα, αυτά άλλο δεν είναι η μία απλά δοκίμια, ει τα οποία. Εγυμνάστηκαν οι πολλέ ποιητικές δυναμές του Όπως κάθε μία φτάσει στο άκρο της τελειότητος Ο λυρικός ενθουσιασμός των δύο ύμνων Η πολύμορφη και σφοδρή έκφραση του πάθους η τον λάμπρο Οι προς το μυστηριώδες κλίση μοναχή Η ρομαντική και ανατολική ζωηρώτης Με την οποία θεοποιείται στον τον κρητικό, το αίσθημα τη αγάπη η φανταστικότατη πικρή ηρωνία οι τα και εις τα επιγράμματα σαν όργανα ποιητικά τα οποία έπρεπε να ξαναφανούν σε εις το ποίημα και ως αν πνευματοποιημένα να συμπνέουν όλα εις τη μόρφωσή του. Και τούτο φαίνεται ίσως αρκετά εις τα ευρισκόμενα αποσπάσματα του ποίηματος και εις τα άλλα τη αυτής εποχής. Καθώς είναι βέβαιο ότι χάρη στη φύση της γλώσσας ο ποιητή εδυνήθηκε να εντύσει με ομοιρικό, δηλαδή απλούστατο και φυσικό ύφος ελεύθερο από τους περιεργασμένους τύπους την πνευματικότατη ουσία εις αυτό έβρικε ένα αρμόδιο και τον στίχο η ρυθμική του δύναμη η οποία και αυτή αντιχητική εις τους δύο ύμνους ενεργητική κατεξοχήν εις τον λάμπρο μελωδική και σχεδόν μουσικοειδήση στον κριτικό, έφτασε το άκρο της αρμονίας εις αυτά τα ύστερα ποίηματά του. Είχε δείξει την επιδεξιότητά του εις τα διάφορα ομοιοκατάληχτα μέτρα και εις το ανομοιοκατάληχτο ενδεκασύλλαβο. Μέτρα τα οποία, αν δεν τα είχε έβρι εις την Ιταλική στιχουργία, ήθελε βέβαια τα εφεύρει. Τόσο τα θέλει η φύση της γλώσσας μας. Και τόσο φαίνεται πρωτότυπος σε αυτά ο ελληνικός ρυθμός, μάλιστα εις τον Λάμπρο, όπου το οχτάστιχο αποκτά ένα βάρος το οποίο δεν έχει στους ιταλού Ιταλούς επειδή ο χαρακτήρας αυτής της τροφής γενικώς είναι μία ελαφρά τερπνώτης, καθώς η χαρμόσυνη αρμονία εις τα τρία του Λάμπρου, στο απόσπασμα 21. Ή κριτικό και στο δεύτερο σχεδίασμα των ελευθέρων πολιορκημένων εμεταχειρίστηκε τον των ομοιοκατάληχτων δεκαπεντασύλλαβων στίχων εις τρόπον, ώστε αυτά τα ατελή δοκίμια θέλει μείνουν εις τη γλώσσα ως αξιόλογο παράδειγμα αυτού του μέτρου. Και ενώ το έτος 1844 ήταν ήδη αρκετά προχωρημένος εις τους ελεύθερους πολιορκημένους απεφάσισε να μεταβάλει το ποίημα εις ανομοιοκατάληχτους στίχους, μέτρο το οποίο είχε ως τότε διστάσει να παραδεχθεί, φοβούμενος μη καταντήσει μονότονο διεξοδικό διεξοδικοποίημα. Και το όντι, η ομοιοκαταληξία, αντί να είναι μία δυσκολία για τον ποιητή, με την πολυμορφία της μάλιστα, τον ελευθερώνει από την ανάγκη να αυξήσει μέσα στο το στίχο την αρμονία, ώστε αυτή, να βαστιατε μοναχή της, δίχως το βοήθημα αυτού του ήχου τον οποίο ο Μίλτον ονόμασε «Κουδούνισμα» ως ανάξιον της υψηλής τυχουργίας. Με το ανομοιοκατάληκτο μέτρο επιχείρησε ο σολομός και μίαν αναμόρφωση της προσοδίας του. Η όλα τα αρχαιότερα ποίηματά του και στα τα δύο πρώτα σχεδιάσματα των ελεύθερων πολιορκημένων εμεταχειρίστηκε συχνά τη συνέρεση των διφθόγκων της ομιλουμένης και τη συνεκφώνηση των συναπαντουμένων φωνιέντων. Χρήση κανονικότατη, με την οποία ο στιχουργός δύναται να εκτείνει τον περιορισμένο ήχο, μάλιστα εις τα μέτρα. «Όχι ιταλισμός, ταλισμός», ως άλλοι είπαν, διότι η συνέρεση των διφθόγκων μας δεν πρέπει να θεωρείται βιασμένη ή μη, εάν τις εφαρμόσουμε, αντί της σημερινής προφοράς, την αρχαία, δηλαδή την πατροπαράδοτη στα σχολεία. Και η συνεκφώνηση, η συνείζηση, είναι σύμφωνη και αυτή με τους νόμους της προφοράς και της ακουστικής, γνωστή εις τους παλαιούς, εις τη δημοτική ποιήση των Βυζαντινών και στους αυτοδίδαχτους αυτοδίδακτους των εθνικών ασμάτων.